Καλή σήμερα, ημέρα κυρίε μου και κύριοι. Καλώ ήρθατε στο ράδιο Άρτα στου 101,5 FM και στέρεο. Κυρίε μου και κύριοι, ο Γιάννη Λαζάρο είμαι 2681 04060. <Ρι> όχι, όχι 0, όχι 0, 2681 04060. <Ρι> όχι 0. <μηδέν. Ρι> Από το 0 ξεκίνησα, ξέρει εσύ τώρα. Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Εδώ θα κουτουλήσουμε Θα κουτουλήσουμε να βάλουμε μπροστά το κεφάλι του Δένδια, στον τοίχο και σήμερα Ρίχνοντας μια ματιά Στα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν Αφού πούμε καλημέρα στην Κοζάνη Μέσω του ραδιοφώνου αετός Γεια σου Κώστα καλημέρα Κοζάνη Καλημέρα από το Λεμαϊδα για σου Τάσο Σέρβια καλημέρα Ούλη τσούλη την Κοζάνη Καλημέρα στην Κύπρο μέσω του ραδιοφώνου Art FM, του Νίκου του Αμάραντου Καλημέρα στην Εμέα Γεια σου Νεμέα Πρέσ Λοιπόν καλημέρα σε όλο τον καλό κόσμο που είναι συνδεδεμένος μέσω Ιντερνεδίου Ιερού Ιντερνεδίου και ακούει hey. Είναι σε ακρόαση hey. Κυρία μου και κυριέ μου hey. Κυριέ μου, hey. μου. Hey. μου, μου. Hey. μου. Hey. Ο φούρναρι σαν Παρακαλώ, ε, ρε, φούρνα... ρε Φούρναρι, ρε Φούρναρι πού το ξέρα ότι είσαι εσύ ρε. <laughs> Καλό στον Φούρναρι. Έλα, Φέ στο το ρε Φούρναρι. Φέ, έλα, έλα ρε Φούρναρι, παίζει. Πού να ξέρω, δεν βλέπω τέτοια σοργελάρια Καλό έκανε, έλα να κάνω εφόβη τώρα Έλα, εντάξει, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Γεια σου, γεια σου φούρναρη, γεια Ο φούρναρης που λέτε Σηκώνεται από τα χαράματα για να ζεστάνε του φούρνους τι χαράματα να πούμε. Δεν κοιμάται καθόλου για να έχει του σε εκδημότητα <Συλίκη> και μόλι ξεκινάω την εκπομπή! Εντάξει <Συλίκη> βλέπει ότι η αηδία θέλει στην τηλεόραση, τι να κάνει ο άνθρωπο για να κρατάει ζεστούς του φούρνους <Συλίκη> και μου λέει διάφορα κυρία μου και κυρία μου. Θα είδατε χθε ε, πάλι αυτή την ιστορία η οποία αυτό το ping pong, αυτό το θέατρο, αυτή την παράσταση, όπω και να την πείτε. Εσεί, οι δεν είστε οπαδοί ε, και λιγδομένα άντερα, όπως να την πείτε, θα έχετε δίκιο, διότι η κυρία μου και ο κυρία μου, η επίσκεψη του φίλου μας του Αλέξη, του Τσίπρεμαν Τσίπρεμαν, είναι Τσίπρεμαν ο Αλέξης που θα αλλάξει την τροχιά του πλανήτη, ναι. Λοιπόν, ε, στο Παπούλια, όπου του είπε του Παπούλια, θα γίνει. Πρώτα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για Καθορισμό ημερομηνίας Εκλογών και μετά θα κάνουμε συνένεση. Μετά πήγε ο Σαμαράς, του, πε, του παπούλια ο Τσίπρας λέει χαζουμάρες, δεν θα κάνουμε πρόωρες εκλογές. Όλο αυτό το πράγμα τώρα εσένα, εσένα μιλάμε τώρα, που θέλεις έχει λυκδωμένο το άντερο. Νομίζεις ότι σου τα προβλήματα. Αφήνουμε τον άνθρωπο ο οποίο είναι σε, σε σύγχυση, σε κατήφια, σε μελαγχολία πρώτον πυλών αυτή τη στιγμή Διότι δεν έχει το Υγεία τα, έχουμε, τα λέμε αυτά Τι πρόβλημα σου όλο αυτό το show Όπως τα έλεγε η φίλη μου η Ντόρα χθες Τι ακριβώς πρόβλημα λύθηκε Για την Ελλάδα Λύθηκε κάποιο εθνικό θέμα Κάποιας εθνικής αξιοπρέπειας Λύθηκε κάποιο εσωτερικό θέμα Στον τομέα της υγείας, τη Τι ακριβώς λύθηκε δηλαδή Και παίζουν αυτοί οι τύποι με επισκέψεις να πούμε στο... στον Παπούλια. Φυσικά δεν λύθηκε κανένα θέμα, διότι απλά ε... επιβεβαιωνόμαστε για μία ακόμη φορά, χωρίς να το παίζουμε προφήτες, είπαμε σε αυτή τη χώρα δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης, απλά παρακολουθείς γύρω σου τι γίνεται. Στο χρεσινό άρθρο λοιπόν για τη δημοκρατική παράταση, όπω είπε ένας φίλος και με αφορμή αυτό, γράψαμε ένα αρθράκι χθες για τους δημοκρατορίσκους τζιχαντιστές και μπορείτε να το διαβάσετε στον τοίχο λοιπόν τι κάνουν λοιπόν παράταση στον αργό θάνατο κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι δεν βλέπουν απλά το μεροκάματο με το κιάλι είδαν τη ζωή τους συντρίμια και αποχωρούν από αυτή και λαδώνουν μια μηχανή αηδία, μια μηχανή αναξιοπρέπειας για να είναι προτεκτοράτο απικία των Γερμανών μέσα σε όλα λοιπόν φυσικά έχεις και το πατριωτικό Παχιόκ ο οποίος μας βγήκε και μας είπε ότι απαξιώνει ο Τσίπρας στους δημοκρατικούς θεσμούς λοιπόν διότι εκλογή προέδρου πρέπει να κάνουμε από την παρούσα βουλή ψηφίστε όλοι τον πρόεδρο που θέλουμε να προχωρήσει και μετά λέξει στη γωνία έχουμε στη γωνία έχουμε θα γίνεις πρωθυπουργός Αυτά όλα τα παιχνίδια κυρία μου και κυριέ μου ε, Φαντάζομαι ότι χτες τα δελτία των 8 των μεγάλων καναλιών που θα μάζετε και τους δίνετε την ακροματικότητα Δεν θα σου είπε ούτε για καμενα καινούργιες αυτοκτονίες που είχαμε Δεν θα σου είπε για τα προβλήματα Επίσης δεν σου είπε και για τις καταλήψεις των μαθητών Οι οποίοι έχοντα πάντα δίκαια αιτήματα Αν βγάλεις τα κομματικά από τα παιδιά πάντα έχουν δίκαια αιτήματα οι μαθητές και μάλιστα, κάπου είδα εδώ και στην περιοχή μας, στην Άρτα, το τρίτο Λύκειο, κάναν κατάληψη. Καλά κάνατε, κάντε κατάληψη. Δίκιο έχετε. Δίκιο έχετε. Αν δεν σα πατρονάρει κόμμα με κομματικές διεκδικήσει, οι δικές σας διεκδικήσει είναι πάντα δίκαιε. Καλά κάνατε και κάνατε κατάληψη. Λοιπόν, ε, δεν έχω μπροστά μου το. Δεν μου στέλνει κανένα εμένα τέτοια. Καταλαβαίνει τώρα έτσι. Είμαι κακό, παιδί. Δεν μου στέλνουν ε, δελτία τύπου και τέτοια. <χω> το λόγο τον καταλαβαίνεις, φαντάζομαι Τα παιδιά βέβαια δεν γνωρίζουν Γι' αυτό δεν μου έστειλαν Αλλιώς θα... νομίζω ότι στον πρώτο που θα έστειλαν Θα ήμουν η αφεντομουτσουνάρα μου θα ήταν Λοιπόν, όλο αυτό το θέατρο Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση Και να απαντήσει ένας φίλος Τι πρόβλημα έλυσε από τα μεριάδες Που αντιμετωπίζει η ίδια η χώρα Η ακόμη αποκαλούμενη χώρα Ελλάδα Και μερίδα του πληθυσμού ανερχόμενη σε 100, 200, 300, 400, 500 000. τι ακριβώς ε, ελήθηκε κανένα πρόβλημα με όλο αυτό το πανηγύρι το οποίο έγινε χθε, διότι ο Σαμαράς από τη μία βγαίνοντα, όταν τον βλέπεις να περπατάει είναι σαν να, σαν να βλέπεις τον Γιάννα τον Περιτιανό να πούμε ε, να πηγαίνει να φάει γαλωτήρι έτσι περπατάει ο, ο Γιάννας ο Περιτιανός τον είδες να πούμε ένα, ένα βήμα πατάει κακαράτζα Τ' άλλο πατάει κρούπα Λοιπόν Εξερχόμενος Του βασιλικού τίτλου του αυτοκρατορικού Μεγάρου όπου που κατοικοεδρεύει ο Παπούλιας τι αυτοκρα... Του μάγου της φιλής του αρχηγού τέλος πάντων Είπε ότι εντάξει δεν θα γίνουν νεκρόγιας όμως, όμως Κυρία μου και κυρία μου έχει έναν υφυπουργό οικονομικών Ονόματι Μαυραγάνι Μαυραγάνι Όχι Μαυραγιάνι μαυραγάνη ο οποίος τάζει ότι μην ανησυχείτε από το 2015 ελάτε μαζί μας θα σας καταργήσουμε τα τεκμήρια θα μειώσουμε τον έμφια θα σας κάνουμε ό,τι γουστάρουμε και μαλάξεις στη γλουτιέα σας περιοχή αρκεί να έρθετε μαζί μας οπότε λοιπόν, παρακαλώ <ΣΣΣ> <ΣΣ> εσύ είσαι ευτυχής άνθρωπος εσύ κάνεις μακροβούτια στην ευτυχία τώρα. Γεια σου Κωστάκη καλημέρα Καλημέρα Το έχανε και ο Κώστας Μακροβούτια στην ευτυχία κάνει Κυρία μου και κυριέ μου Όπως κάνουν κατοντάδες χιλιάδες Άνθρωποι στην Ελλάδα Οι οποίοι Βασανίζονται Άντε να μην πάρουμε την εποδό πάλι Ο μαβραγάνης λοιπόν Μεγάλε Σουτάζει μέχρι συντελεστή φορολόγηση Στα περιορίσει. Σου λέω ότι θα σου κάνει μασιάλ στη γλουτιαία σου περιοχή. Ότι τι γουστάρι, έλα μαζί μα. Κατά τα άλλα, δεν θέλει εκλογέ και δεν θα κάνει εκλογέ ο Σαμαράς Κατάλαβε. Και μα είπε και τα ωραία. Θα βγαίναμε από το μνημόνιο το Δεκέμβριο. Έτσι μα είπε ο Σαμαρά. Όμω ο Χαρδουβέλερ διαβεβαίωσε: Προσέξτε, ότι το μνημόνιο θα κρατήσει ακόμη ένα χρόνο. Και μετά θα μα κουμαντάρει ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Με ποιον τρόπο. Ούτε το Χαρδουβέλερ δεν το ξέρει Αλλά μην ανησυχείτε όμως Μην ανησυχείτε καθόλου Μας διαβεβαίωσε ο Χαρδουβέλερ Πατριώτης ΓΑΡ Ότι η Ελλάδα Λοιπόν Θα κρατήσει τη σχέση με τους δανειστές μέχρι ότου φτάσουμε να ξεχρεώσουμε Τουλάχιστον το 75% του χρέους Χέσε ψηλά και γνάτευε δηλαδή μεγάλε. Κατάλαβες Κατάλα... Το, το, το έχει πάρει χαμπάρι Γνωρίζει κανένα στην Ελλάδα ποιο είναι το χρέος Εντάξει. Λένε κάποια νούμερα αυτοί. Κανένας δεν γνωρίζει. Το χρέος είναι όσο γουστάρουν τα αφεντικά των Γερμανοτσολιάδων που μας κυβερνάνε. Διότι έρχεται και η σύμμαχό σου, η μήτρα σου ρε παιδί μου, που σε γέννησε και δεν μπορείς να κάνεις χωρίς αυτήν η Ενωμένη Ευρώπη. Να το επαναλάβουμε έτσι για να το εμπεδώνουμε εμεί τουλάχιστον. Σας δεν σας ενδιαφέρει. Αυτό το ναζιστικό καθηκομόρφωμα που ονομάζεται... Τι ναζιστικό δηλαδή οι ναζίστες μπροστά του ήταν αθώες περιστερές Πρέπει να βρούμε άλλο χαρακτηρισμό για αυτό το μόρφωμα Λοιπόν Και έρχεται λοιπόν η σύμμαχός σου ρε παιδί που κόπτεται για σένα Και σου λέει είναι απίθανος, απίθανη η έξοδος της Ελλάδας από το μνημόνιο Κατάλαβες Δηλαδή τι θα, τι θα κάνουμε δηλαδή Αυτά που μας λέει ο Χαρδουβέλερ Αυτά που μας λέει ο Σαμαράς Αυτά που μας λέει η Ενωμένη ΕΕ, Σου Ευρώπη Τι κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη ζωή, ρε. Θα μου πεις τι να κάνουμε, 50 ευρώ μισθό και σκύψε μαλάκα και κολύμπα. <Συσίλια> Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Νομίζω ότι το τελευταίο που είπες φίλε τηλεαγροατή μου Έχεις απόλυτο δίκιο Αυτά τα 75% και τέτοια σίγουρα είναι υπογεγραμμένα σε μνημόνια Το θέμα, το όλο κόλπο αυτή τη στιγμή είναι να μην, όπως το πες, συμφωνώ μαζί σου να μην έχουμε μόνο το μνημόνιο με και τέτοια το οποίο θα ονομαστεί κάπως αλλιώς να έχουμε και ένα δεύτερο μνημόνιο κατοχικό από τη σύμφ, την ε, ε, Σύμμαχο Ευρώπη και πε το όπως θέλεις δηλαδή είχαμε μία κατάσταση η οποία μας, οδη, μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε και κολυμπάμε στην ευτυχία με την ανάπτυξη στο Sunset Story του Σαμαρά και όλα αυτά και πάμε και για δεύτερο κόλπο το οποίο στείλουν εκεί στις Βρυξέλλες και φυσικά θα υλοποιήσουν εδώ οι πρόθυμοι Χαρδουβέλερ, Σαμαροκουρέλιδες και άλλοι διάφοροι να πούμε εδώ κάνανε γκάλοπς λέει τώρα και βγάλανε και ένα, και ένα κόμμα λικούδι ναι το κόμμα λικούδι λέει παίρνει 30% παρακαλώ <Καιδεύτε>, Καλημέρα παρακαλώ Πού πήγε Αχα Μι, Μήπως τότε <laughs> ναι, ναι, μήπως άρχισε τότε η σκλαβιά Ξέρω εγώ τότε. Α, έτσι, έλα Έτσι, σωστά σωστά, σωστά, σωστά Γεια σου ρε φίλε, καλή σου μέρα ρε φίλε. Τι να μιλάμε για σκλαβιά και τι για... Τελικά έχουμε μπερδέψει τις έννοιες Μεγάλη με όλα αυτά που λε. Υπάρχει ένα μπερδέμα στον εγκέφαλο Και μάλλον το έχουμε εμείς Διότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε Το πραγματικό χρέος των Ελλήνων Προς το δημόσιο Προσέξτε παρακαλώ Παρακαλώ Μάλιστα. Ευχαριστώ ευχαριστώ, ευχαριστώ. ευχαριστώ, Μου λέει εδώ ένα φίλο τηλεακροατή το ερώτημα που έβαλε για το ποιον συμφέρει αυτό το show που δίνουνε. Ε, την έδωσε με την είδηση τη ειδήσει που μα είπε παρακάτω, διότι αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε πραγματική αντιπολίτευση, λέμε τώρα, αν ήταν ο Τσίπρα πραγματική αντιπολίτευση, μου λέει ο άνθρωπο εδώ, θα έπρεπε να είναι όξα από το Ευρωκοινοβούλιο να σπρώχνει τον τοίχο. Να ρίξει το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου αλλά Λοιπόν άκουμε σε πάρα καλό πάρα πολύ. Το πραγματικό χρέος των Ελλήνων προς το δημόσιο Το ελληνικό δημόσιο Άστο τώρα το χρέος της Ελλάδας προς τους δανειστές Εκεί δεν ξέρει κανένας πόσο είναι Το πραγματικό χρέος αυτή τη στιγμή όμως Με χαρτιά και με μολύβια Που σου βάζουν να πληρώσει φόρους, χαράτσια κτλ Προς το δημόσιο Πρόσεξε Έφτασε μεγάλε το 41% του ΑΕΠ Είναι υψηλότερο των 74 δισεκατομμυρίων ευρώ Τα ληξιπρόθεσμα προς το δημόσιο Λοιπόν Κατάλαβες μεγάλε Αυτά αποκαλύφθηκαν στην έκθεση ανωτά του δικαστηρίου Όπου τα επίσημα στοιχεία για το ύψος των ληξιπρόθεσμων ε, προς το δημόσιο Τα δίνουν κάθε μήνα στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Οικονομικών και τη Γενική Γραμματεία Εσόδων και τα Λιμπάν και τα Λιμπάν καταλαβαίνεις μεγάλε δηλαδή αδυνατούν οι άνθρωποι παρόλα τα σκιαξήματα παρόλα τις ουρές, τις εφορίες παρόλα το, το πάρτε και τη σύνταξη να ζήσω παρακαλώ Τρογενικά κέρτε αγοράζει, για Α, αγορά. Ναι, καλά, καλά. Ναι, ναι, ναι, έλα, για καλή χώνε. Τρει Λοιπόν, δεν κατάλαβα, Αλλά το θέμα είναι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι οι Έλληνες δεν έχουν να πληρώσει. Χρωστάει 74 δίδει. Αυτό Λοιπόν, προχθές Κυριακή Ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά Και, και πατής, γινόταν το πατήσι με πατώσε Παρακαλώ Απόλυτα δε oh, Μην το συζητάς καθόλου Μην το συζητάς καθόλου Από το 170 τόσα δισεκατομμύρια φε... Τώρα με... oh, δεν έχω πραγματικά Σου μιλάω δεν έχω μυαλό να κάνω Να κάνω φασαρία Έλα παρακαλώ Παρακαλώ Για πες μωρέ αδεροφένα Υπάρχει φυσική εμπρήκο. Ναι. Δηλαδή τώρα τι θα έχουμε, το Σάββατο, αργία και την Κυριακή δουλειά. Και η Παρασκευή για του Μουσουλμάνου. Ωραία, μια χαρά. Να σε καλά. Να σε καλά. Να Ναι παλικάρι να πούμε, να σε καλά. Απομπερδεύτηκα Απομπερδεύτηκα μεγάλε τα, ε, Μπέρδεψα τα μπούτια μου Μπέρδεψα τα μπούτια μου σου λέω Λοιπόν ε, Μου λέει ένα άλλο φίλος Με κοιτάς μου λέει που κατεβαίνει ο κόσμος εκεί στις αγορές Στη Σαλονίκη και στα αυτά Να πούμε, με περατζάδα κάνει Δεν υπάρχει μία στη τσέπη Τι να κάνει να κάτσει μέσα στο σπίτι Όχι ρε μεγάλε δεν είπα αυτό να πούμε. να βγει ο κόσμος να ξεσκάσει να πούμε. Εξάλλου Πριν καιρό τα στοιχεία που Είχαν βγάλει από, το, από την, το τζίρο των Λιανικών καταστημάτων της Κυριακής ήταν, Δεν ήταν, ήταν πολύ πεσμένος Λοιπόν 851.000 οφηλέτες Προστέθηκαν το Σεπτέμβριο για χρέη στο δημόσιο Καινούργοι Άλλοι 851.000 Άλλοι 851.000 Αυξήθηκαν οι οφηλέτες μέσα σε ένα μήνα Προσωπικά Ακούω και γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι κλάταραν πια Α, ισχύει αυτό που σας είπα που, η λέξη όπως την είπα κλάταραν και λένε δεν αντέχω άλλο ας έρθουν να πάρουν το σπίτι να με πάνε φυλακοί σκασμένοι σίγουρα στον κύκλο σας θα έχετε και εσείς τέτοιους ανθρώπους <κοίλοι> ή μπορεί να είσαστε και εσείς οι ίδιοι αυτής της κατηγορίας του κλαταρίσματος οπότε όχι μόνο 851.000 Δηλαδή πόσοι είναι οι φιλέτες αυτή τη στιγμή Το πραγματικό νούμερο Μπορούμε να το μάθουμε Να βγειά το δώσει Το Υπουργείο Οικονομικών Φαντάζομαι ότι θα είναι κάποια εκατομμύρια Λοιπόν Είναι ε, αυτούς όλους Οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν Ξέρω εγώ ε, α, Αυτούς οι οποίοι είναι κατ' επάγγελμα Φοροκλέφτες Και φοροφυγάδε. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν Κάποια εκατομμύρια. Και είναι κλαταρισμένοι οι άνθρωποι Δηλαδή ακούς δεξιά αριστερά Δεν αντέχω Δεν αντέχω, δεν έχω Να έρθουν να το πάρουν, έσκασας, με βάλουν φυλακή Αυτό, αυτό είναι η επωδός Που οδηγεί στην κατάθλιψη Χιλιάδες καθημερινά Και ο άλλος κάθεται τώρα Και τρέχει και ζητάει εκλογές Ο άλλος του λέει δεν θα γίνουν εκλογές Παίζουνε μπάλα να πούμε λες με το Μέση Παρακαλώ Θα τον αδειάσουμε τον βόθρο <Σι> ναι. Έτσι, σωστό, σωστό, έλα <Σι> <Σι> <Σι> <Σι> Ναι, ναι Δεν <Σι> ναι, θα σε βάλουμε να αδειάστη στο βόθρο οι σκλάβοι <Σι> Θα το πετάξουμε μέσα στο βόθρο του σκλάβου. Λοιπόν, υπάρχουν τα παράδοξα τώρα της κρίσης, έτσι Μέσα σε μια μέρα πούλησε στην Ελλάδα το καινούριο εφόν 10.000 κομμάτια, τιμή 800 ευρώ και τέτοια Νομίζεις ότι το iPhone το πήρανε αυτοί οι οποίοι έχουν λεφτά ας πούμε ακόμα στην Ελλάδα Αν εξαιρέσεις αυτό που αγόρασε το Υπουργείο για το Βενιζέλο με επίσημα χαρτιά Φαντάζομαι τα μάθατε έτσι Στην πρώτη μέρα κυκλοφορίας του iPhone Στο φίλο εφημερίδας Κυβερνήσεω υπάρχει έγκριση για 699 ευρώ προσέξτε Για αγορά για τον Υπουργό Λοιπόν iPhone οι άλλοι λοιπόν οι 10.000 και αυτά. Αυτά είναι τα παράδοξα της κρίσης Δηλαδή, το παράδοξο δεν είναι μέσα στην κρίση να σου, να σου κάνουν 450 jackpot και να περιμένεις να κερδίσει που ξέρω εγώ 57 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα παράδοξα της κρίσης έτσι. Λοιπόν, οπότε, ε, μην νομίζεις ότι αυτά όπως έλεγα πριν τα πήρανε άνθρωποι οι οποίοι του τρέχουν τα χρήματα. Αϊφόν μπορεί να πήρε τέτοιο με 800 ευρώ και άνθρωπο που τον επόμενο μήνα δεν θα έχει να φάει. Σα πάω όποιο στοίχημα θέλετε και με παίρνετε τη τηλέφωνο και μου λέτε ότι ξέρω τέτοια περίπτωση. Σίγουρα ξέρετε τέτοια περίπτωση. Αλλά μεγάλε. Αυτά. Επειδή κολυμπάμε στην ευτυχία, όπω ο Κώστα, α πούμε, στην Κοζάνη. Ο Κώστα με, με, με βατραχοπέδιλα. Αυτή τη στιγμή είναι με μάσκα. Βατραχοπέδιλα. Λοιπόν, και αναπνευστήρα και κολυμπάει. Κάνει μακροβούτια μέσα στην ευτυχία. Λοιπόν. Γιατί όλα αυτά. Διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που γεννά ήρωες Καταλάβες Γεννά ήρωες Πως πας στην τουαλέτα κάθε μέρα για την ανάγκη σου Έτσι γεννιούνται οι ήρωες στην Ελλάδα Να πάρε παράδειγμα έναν καινούριο ήρωα Το Δένδια Τον επί Εθνικής αμύνης Υπουργό Ο οποίος Ο οποίος, Αφού μας διαβεβαίωσε ότι Θα βάλει την καράφλα του μπροστά για να μας σώσει και αυτό, Όπως έβαλε την ομορφιά του Όλοι μαζί λοιπόν με εθνική ενότητα Δεν θα επιτρέψουμε σε οποιανδήποτε Να επιβουλευτεί την εθνική ακεραιότητα της χώρας Θα βάλουμε την καράφλα μπροστά Του Δένδια Λοιπόν, χωρίς η, της χώρας να προσβάλλει τις πολιτισμικές αξίες του ελληνισμού Αυτά τα υποβδένδια Μεγάλε την παρούφα που λένε Εμείς τη μεταφέρουμε Το θέμα είναι ότι την παρούφα που λένε Δεν την ακούει κανένας Παρακαλώ Ορίστε Έλα Ναι εντάξει έλα <συντήλια> ναι. ναι Έλα έλα έλα φούρνα ρε, έλα Φούρνα ρε, έλα εντάξει έλα. Εντάξει έλα έλα έλα έλα έλα, έλα. <συντήλια> ναι, ναι έλα γεια γεια γεια Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ Ειλικρινά δηλαδή θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ Μη με παίρνεις τηλέφωνο Για να μου πεις Τι κάνουν αυτά τα καθήκια στην τηλεόραση Με τι εκπομπέ του. Δεν γουστάρω ρε αδερφέ δεν γουστάρω. Α κάνουν ό,τι θέλουν. Αφού αντέχεις και του βλέπει, δε του. Εμένα γιατί με παίρνει τηλέφωνα μου το μεταφέρει δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Αυτοί κάνουν μια δουλειά εκεί χρόνια να σε έχουν στη θέση που σε έχουν. Και με παίρνει τηλέφωνο εμένα τώρα να μου πει τι κάνουν αυτά τα. τα. βρωμόπανα, να μην τα πω αλλιώ, στην τηλεόραση. Για, για ποιο λόγο, αδερφέ μου να μου. Δεν έχει εσύ λόγο δικό σου. Δεν έχω εγώ λόγο δικό μου. Δεν έχουμε δικό μα μυαλό εμεί. Εκπομπή δεν κάνουμε. Α μην την ακούει κανένα. Αυτοί είναι οι μάγκε λοιπόν. Και εσύ και εγώ είμαστε οι βλάκε. Μην με ξαναπάρεις πάρει τηλέφωνο, μου πει τι κάνουν στην τηλεόραση. Να πάνε άντε γεια. Που λέει και ο Ολυμπιακάρα να πούμε. Αντε γεια. Λοιπόν. Ο Δένδια αντε λοιπον Ένα ξεφτιλιστόπουλο. Να ζει στο γερμανό Προδοτόπουλο. Ένα σκύφτη. Λοιπόν. Όπω μπήκε και ο Βραμό, Έφτασε η Ελλάδα η Ελλάδα, όχι ότι είχε τίποτα αξιόλογους πριν, αλλά είδαμε μέχρι και τη φοφότη γεννηματού, επί τη εθνικής αμήνης, αναπληρώτρια. Δεν θα βάζαν το Δένδια? Δεν θα βάζαν το Δένδια? Με εκείνο που ηρωνευόμαστε, ναι, γράψτο και γελάμε, είναι όταν βγάζουν γλώσσα. Αυτοί που άμα κλάσει η γάτα στο διπλανό οικόπεδο, θα φτάσουν στο εσκί σε χειρ τρέχοντας, βγάζουν γλώσσα και μιλάνε, από όταν παίρνουν, τους δίνουν θέσεις γιατί είναι πολύ καλοί σκύφτες το σου λέει ο δένδια ότι η Ελλάδα εκτός από κλάδο ελιάς διατηρεί και ξύφος εντάξει η Ελλάδα είχε πάντα ξύφος το κράτησε κανένας δένδια το ξύφος κύριε Δένδια Ξέρει κανέναν σαν εσένα να κράτησε ξύφος ούτε κλάδο ελιάς κράτησε ούτε ξύφος διότι πάρα πολύ απλά θα σου επαναλάβουμε την ρίση των αιώνων Η μανούλα σου χαίρεται εδώ και πολλά χρόνια Κύριε Δένδια Και Δένδιες τη ζωής Χαίρεται από τη στιγμή που γεννήθηκες Και θα επαναλάβουμε Λοιπόν ότι του χέστη η μάνα χαίρεται Και τα ντριωμένους κούζι Εσύ λοιπόν Στη συνομοταξία των χεστών που ανήκεις Μπορείς να λες οτιδήποτε Για να χαίρεται η μανούλα σου Κατάλαβες Λέμε κάθε μέρα σας μεταφέρουμε τις μπουρδες τις οποίες λένε Μπουρδες Ένας από τους οπαδούς σας Δεν κάθεται να αναλογιστεί Μα τι λέει ο, μα, μα, ο Μανδαρίνος Μα τι λέει Σας είπαμε τέστ τι είπε ο Αλέξης Λοιπόν ότι θα, θα αλλάξει τον πλανήτη ο Αλέξης Ο Αλέξης Άμα του δείξεις όχι έχει τα γη, Άμα σε, τον πας μια δουλειά και το πεις εδώ Δεν ξέρει δεν έχει δουλέψει ποτέ ο άνθρωπος Και θα αλλάξει τον πλανήτη ο Αλέξη. Ως καινούριος τσίπε, Τσίπερμαν, ο Αλέξης είπε αυτά. Ο Θεοδωράκης με το Ράμφο και την Ελευθερία Αρβανιτάκη μαζ, μαζόχτηκαν να μιλήσουν για κρίση αξιών, διότι εγώ και εσύ είμαστε μαλάκες, έχουμε κρίση αξιών και ο Ράμφος με το Θεοδωράκη και την Αρβανιτάκη θα μας φτιάξουν τις αξίες. Ο Βενιζέλος, χτες, προχτες, είπε ότι εάν δεν με ψηφίσετε θα υποστείτε νέα σφαγή όπως μετά τον, με την μικροσιατική καταστροφή μετά με τον πρώτο τον Βενιζέλο τι έγινε δεν δίνει κανένα από τους οπαδούς σημασία στο τι λέτε ο Δένδια είπε την παρούφα αυτό μεταφέρουμε την παρούφα σε ποιους απευθύνονται απευθύνονται σε νοήμονες ανθρώπους είναι δυνατόν να, ένας οπαδός του, του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή να πιστεύει ότι ο Τσίπρας μπορεί να αλλάξει τον πλανήτη την Ευρώπη και τον πλανήτη ο ίδιος τα λέει ο Τσίπρας ένας οπαδός του Βενιζέλου να, είναι νεότουρκος για να σφάξει τους Έλληνες όπως ισχυρίζει ο Βενιζέλος ένας οπαδός του Θεοδωράκη έχει αξίες και εσύ κι εγώ που δεν είμαστε σε αυτά τα μαντριά δεν έχουμε αξίες αυτά μεταφέρουμε μεγάλε άσε λοιπόν το τι κάνουν αυτά τα καθήκια στην τηλεόραση τη δουλειά τους κάνουν για να σε χώνουν πιο βαθιά στο πηγάδι μη με ξαναπάρεις λοιπόν να μου πει τι κάνω στην τηλεόραση Αρνούμε Χέχε μας Που λέγε κι ένας ωραίος παλιός Μεγάλε η Τούρκοι Για να μην Η μην, Οι Τούρκοι, οι πραγματικοί Οι Τουρκότουρκοι ρε παιδί μου Με το που είδαν το Δένδια στο Υπουργείο Αμήνις Και του κοίταξε με το μάτι εκείνο μέσα από το πατομπούκαλο <Ρι> Μέσα από το πατομπούκαλο τους κοίταξε Φιάστηκαν απάνω του. Έτσι λοιπόν από το φόβο τους πήρε λάθος δρόμο μια κορβέτα Και ανοιχτά στο Σούνιο κατέβηκαν και πίναν καφέ στο ναό του Απόλλωνα εκεί Τι είναι ο ναός, του... ο ναός του Δένδια εκεί Ποιος ναός νίκη κάτω λοιπόν Έπιναν καφέ η Τούρκοι ανοιχτά τη αντίκη. Μόνο που τους κοίταξε ο Δένδιας με το μάτι αυτό το μέσα από το πατομπούκαλο να πούμε Οι Τούρκοι τα έκαναν απάνω τους κυρία μου και κυριέ μου Κυρία μου και κυριέ μου Μερήκε συγκινήσεω να σα ενημερώσουμε, ειδικά εσά τη πατριωτική παρατάξεω τη δεξιά, διότι η πατριωτήλα σα τρέχει από τα παντζάκια, ότι ένα ακόμη άξιο τέκνο της παρατάξεως σα, ο πλέύβρης ένεκα τη αναπαχωρήσεω, ναι, όπω το ακούτε, του μεγάλου Αβραμό που πήγε στην κεντρική κυβέρνηση του Γιούγκερ να υπηρετήσει τα ανθρώπινα, λοιπόν και τα πανανθρώπινα, είναι από χθε στην Ελληνική Βουλή, ο πλεύρη. Διότι ήταν πρώτος Επιλαχών Και πήρε λοιπόν τη βουλευτική έδρα Ο Πλεύρη. Οπότε είναι το τρίο στούτζες Τώρα στη Νέα Δημοκρατία Πλεύρης, Βορίδης και Γεωργιάδης Είναι το τρίο ναζι Κατάλαβε, Κατάλαβες ε, ε, Όχι ότι οι υπόλοιποι είναι ναι, Αλλά τουλάχιστον αυτοί δεν το κρύψαν ποτέ Οι άλλοι ήταν με το, με το μανδύα της Δημοκρατίας Της πατριωτικη παράδοξης Ναι λοιπόν. Έχουμε λοιπόν το τρίο ναζι στούτζες. Μπομπούκο, βορύδι και πλεύρι Τώρα άντε και καλές εκπομπές Η είδηση, η είδηση. 38 χρονών Αυτοπυρπολίθηκε διαμαρτυρόμενοι έξω από τη Βουλή Όχι μην πάει το, κακό, το μυαλό σα το κακό Όχι την ελληνική Βουλή Την Βουλγάρικη Βουλή Αυτοπυρπολίθηκε η νεαρά Είναι ο 7ο, Παρακαλώ προσέξτε Αυτοπυρπολισμός Σε αυτό το κράτος μέλος της ΕΕ Που, που μέσω όρος μισθού Είναι 400 ευρώ Ενώ 7 στους 10 πολίτες πεινάνε Αυτή τη στιγμή Μεγάλε τα νούμερα Όταν μιλάμε για μισθό Δεν μιλάμε για δημόσιο Μιλάμε τα νούμερα στην Ελλάδα είναι πιο κάτω δεν ξέρω αν φτάσανε 7 στου 10 πολίτε να πεινάνε στην Ελλάδα, αλλά ο μισθό, ο μέσο όρο μισθού στην Ελλάδα είναι παρακάτω από τα 400. Αν έχετε όρεξη και θέλετε, Ελλάδα να πάμε να την κάνουμε μαζί την έρευνα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σημασία λοιπόν έχει ότι όπω στην Ελλάδα οδηγούνται να πηδάνε από μπαλκόνια, από γέφυρε και τέτοια, η κοπέλα αυτοπερπολήθηκε μπροστά στη Βουλγάρια και Βουλή, μην μπορώντα να την κάψει έκαψε τον εαυτό της τι να κάνουμε όμως όπως λέγαμε λοιπόν στη... πριν κάμποση ώρα είχαμε καταλήψεις χθες σε όλη την Ελλάδα αντέδρασαν οι μαθητές στην πολιτική Λοβέρδου καλά έκαναν από τα 24 γυμνάσια Λύκεια. στην Άρτα τα 18 ε, στα 18 οι μαθητές έχουν βάλει λουκέτο ε, προσωπική θέση είναι ότι από τη στιγμή που δεν υποκινούνται από κανένα κόμμα ό,τι για ποιο λόγο και να κάναν κατάληψη έχουν δίκιο εξάλλου άμα, άμα δεν πας κόντρα στους λοβέρδους της ε... Πνίγικα αδερφέ μου Τρώει αυτός ο, ο, ο καναλάρχης Τρώει τουλούμπες Και μου τρέχουν τα σάλια κυρία μου και κυρία μου Και πνίγικα Μην τον ακούς, σου λέει η Έρχεται να πούμε με την τουλούμπα στο χέρι κάθε μέρα <laughs> <laughs> Μ' αρέσει Να σου <laughs> <laughs> Λοιπόν Επαναλαμβάνω Ό,τι και να κάνουν οι νεαροί Κόντρα στην εξουσία Παρακαλώ ...α, είναι, είναι. Α τώρα κατάλαβα. Να σου πω εγώ γιατί τρώει τουλούμπε τώρα. Mm. Όχι, θα σου πω εγώ τώρα. Σας σου πω, περίμενα. Κάνει λάθο. Δεν τρώει για φωτολόγο το λόγο ο καναλάρχη. Ο Καναλάρχης θα σου πω γιατί τρώει τουλούμπες. Ο Σάμψον αντλούσε τη δύναμη από τα μαλλιά του. Ο καναλάρχη τα μαλλιά και αντλεί τη δύναμή από τι Έλα. Έλα. Yeah. Μάνα μόλις το στρατό του καναλάρκης Να με διαψεύσεις ρε Τι είστε εσείς ρε <laughs> <laughs> Μόνος του <την> <laughs> <laughs> Έλα γεια Ναι ρε μόλισε το στρατό του καναλάρκης Τι σου λεγα λοιπόν κάτσε να σου πω για τα παιδιά τώρα Έχεις καμιά άλλη άποψη Ό,τι και να κάνουν κόντρα στην εξουσία τα παιδιά Παρακαλώ Ναι σωστά Σωστά Ναι τη τηλεκροατής να πεις στον καναλάρχη Η Ελλάδα δεν κρατάει μόνο κλαδί ελέας Όπως είπε Αλλά κρατάει και μία τουλούμπα Και τουλούμπα είναι και γλυκιά Πούσι μου Λοιπόν στην Πρέβεζα έχουμε 12 από τα 25 σχολεία. Στο Λούρο, στη Φιλιππιάδα, στο... παντού. εδώ στην Άρτα 18. Ό,τι και να κάνουν οι νεαροί και οι νεαρέ, ε, νεαρέ έχουν απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Που, δεν έχουν πού να, να κόψουν τα αυτά παιδιά σήμερα. Δεν έχουν δηλαδή τι να, να πει για, τη, για την παιδεία που του προσφέρεται. Για το ότι ποντιάζουν αυτά είναι Δηλαδή μιλάμε τώρα κάθε χειμώνα Βαράνε πιταλάκια μέσα στα σχολεία Για το ότι λυποθυμάνε νηστικά Παρακαλώ Πέστε τη Ελα για. Φανατικός σταυμαστής του καναλάρχη Λέει ότι έχω, το δίνω λέει, μια συνταγή Μετά την τουλούμπα μια τσικουδιά μια ρε δουφτά το του καναλάρχη μια τσικουδιά Διότι έμαθα διάφορα για το <Τι> τον καναλάρχη τελευταία Τον καναλάρχη τον ξέρω γύρω στα 70 χρόνια Από τι τότε που ήταν έκανε αντίσταση κατά των Γερμανών Με τον Παπούλια ναι <Τι> Λοιπόν τον ξέρω 70 χρόνια Για πολλά μπορείς να τον κατηγορήσεις <Τι> Πολλά μπορείς να του επισυνάψεις <Τι> Αλλά με δεν τον λες με τίποτα Του <Τι> λέω Αν θέλετε πληροφορίες για τον καναλάρχη Ο μόνος που τον ξέρει είμαι εγώ Μεθίστακα όμως δεν τον λες Του λουμπίστακα ναι Τον λες Του κα τον σάνετα Λοιπόν Αυτά λοιπόν για τα παιδιά Καλά κάναν τα παιδιά και κάναμε καταλήψεις Ό,τι κόντρα υπάρχει απέναντι στην εξουσία Και φυσικά αν δεν κάνουν τα παιδιά καταλήψεις Ποιος θα κάνει εγώ και ο καναλάρκης Τι να κάνουμε τώρα Φορέσουμε μαλλί να πάμε για καταλήψεις Δεν γίνεται Και ο Ολοβέρδος τώρα Απειλεί Απειλ Γύρω στα 500 σχολεία λοιπόν που κλείσανε, που τελούν υποκατάληψη, ότι θα κάνουν μάθημα λέει στη διάρκεια των εορτών των Χριστουγεννών και του Πάσχα. Ακούστε, απειλή τώρα ο κατάλαβες; Κατάλαβε, λοιπόν, λέμε τώρα, αν συνεχίσουν οι καταλήψει, γιατί η Χριστούγεννα είναι σε πόσου, σε 1,5 μήνα, έτσι δεν είναι. Αν τα παιδιά συνεχίσουν και κάνουν καταλήψει και τα Χριστούγεννα, πότε θα του βάλει να κάνουν και το καλοκαίρι. Και πώ θα πληρώσεις τους καθηγητάδες. Κάνουν τζάπα οι καθηγητάδες μάθημα. Λέμε τώρα. Διότι. Παρακαλώ. Ναι. ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Οι καλύτερες, οι καταλ... οι καλύτερες διακοπές Χριστούγεννων μου λέει εδώ ένας αυτός μάλλον καταλήψεις έκανε στα νιάτα του. Γίνεται τα χριστή, οι καλύτερε διακοπέ στο γίνονων είναι στι καταλήψει. Καταλήψία άντα αυτό. Ναι, από αυτού του κακούργου. Λέγουμε Ο Ολοβέροντα. Κοίταξε να σου πω τώρα για μεταξύ μα. Χθε σου είχα πει μια είδηση για εκείνου που φάγανε ένα από αυτού, ένα καθηγητή, εδώ κοντά σε κάποιο πανεπιστήμιο τέλο πάντων, έφαγε 50 εκατομμύρια δολάρ... ε, ευρώ από προγράμματα και τέτοια μέσα σε... από το 2-10 μέχρι σήμερα. Και απαγορεύεται. Να πούμε το όνομά του, γιατί ο νόμος τον. Άμα δεν υποστηρίζει αυτόν τον νόμο, ποιον θα υποστηρίξει, εσένα και εμένα. Όμω εμεί τον βρήκαμε τον καθηγητή, δεν θα σα πούμε το όνομά του. Καθόμουν, παιδιά, χθε, δεν σα κάνω πλάκα γύρω στα 3 τέταρτα και κοίταγα, τον κοίταγα σε διάφορε φωτογραφίε. Και λέω τώρα, άμα αυτή η φάτσα έφτασε στο σημείο να φάει 50, αυτό μόνο του έφαγε 50 εκατομμύρια ευρώ. 50 εκατομμύρια ευρώ από προγράμματα, πανεπιστήμιο, εκεί. Ε, κουόλπα, κομπίνες, την ΕΟΚ και τέτοια να πούμε και τον κοίταγα, τον ξανακοίταγα τον μάτα ξανακοίταγα τον κοίταγα αμφάς γιατί έχει πολλές φωτογραφίες αυτοί όλοι καταλαβαίνεις δίνουν διαλέξεις είναι και ειδικά φτιάχνουν όταν γυρνάνε και στο χωριό τους με υποδέχονται φωτογραφίες κακό οι παπάδες οι, οι εκδότες βγάζουν φωτογραφίες μαζί του μεγάλα κεφάλια αυτή να, και τον έχασε πολλές τον ξανακοίταγα. Τον μάτα ξανακοίταγα. Και μου έρχονταν στο μυαλό το φυσικά α πούμε του Άκη, του Τσοχατζό. Του ωραίου Μπρούμελ. Δεν είπα δεν είμαι ο Άκη, ήταν και ο Ρόμο Μπρούμελ. Έλεγε να πούμε, τέλο πάντων το παιδί θα φάει πεντεφράγκα, το θα φάει και κόμμενα άλλα τόσα. Να φορσίζουν, να κομπομπονιέρε να πούμε με πλατίνε. Να μπακλαβάδε με φύλλα χρυσού. Τούτο το πράγμα ο καθηγητή που σα λέω. Δεν μπορώ δηλαδή. Να σα δώσω το όνομα για να σας οδηγήσω Διότι θα με πάνε σιδεροδέσμιο Οπότε ούτε του λούμπα δεν θα δω πίσω Απ' της φυλακής τα κάγκελα Όχι τσιγάρο όπως καταλαβαίνετε Τον κοίταγα που λες Τον ξανακοίταγα Τον μάταξα να κοίταγα Και έλεγα δεν είναι δυνατόν ρε μου. 50 εκατομμύρια Φανερά δηλαδή τα αυτά που ανακαλύψαν ότι έφαγε Φαντάσου τι δεν έχουν ανακαλύψει Ο καθηγητής Ο κύριος, καθηγητής, ο κύριος καθηγητής, Κυρία μου και κυρία μου το σύστημα παιδεία στην Ελλάδα καλά κάνουν οι νεαροί και τα, τα πέραν και κάνουν καταλήψεις δίκιο έχουν ε, Θεοδοσία να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ παρακαλώ Και αν ήταν αυτά τα. Από τα EQ, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι Μπράβο, ναι, έχει δίκιο συνεργάτη να μου. Από τα EQ, από το 94, είχε ξεκινήσει ο καθηγητή. Κατάλαβε μεγάλη. Έψη, έπεσε, τέτοιε έπεσε χρηματιστήριο να πούμε. Και ο καθηγητή ρούκωνε, έριχνε μέσα σε τον μάμπακο. Και τον έχουν πιάσει, λέει τώρα τον καθηγητή. Και καταλαβαίνει θα τον κάνουν dutchy dutch, θα τον κάνουν μάκια, μάκια, μάκια, μάκια στα δυο του τρουμπουλάτα μαγουλάκια. Θεοδοσία μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα, για τα... μπαμπή και τα λοιπά που μου στυλνε. Να σε καλά, λοιπόν. Αλλά Τελευταία το έχω Το έχω γυρίσει το Το πως να σου πω τώρα Το Το σκοπό τον έχω γυρίσει Διαβάζω στέλιο ράμφο Μάλιστα. Ναι Δεν ξέρω αν σου φέρεται περίεργο Και παράξενο Μάλιστα. Ακούω μόνο ελευθερία αρβανιτάκη Και διαβάζω στέλιο ράμφο Γιατί με πήρε το ποτάμι με πήρε ο ποταμός okay. Και μια και λέμε για ελευθερία αρβανιτάκη Λοιπόν, εσεί ο παδίτη, γιατί σίγουρα θα έχει ο και η ελευθερία μου, δεν μα παρεψησετε. Λοιπόν, κανένα από του αυτού οι οποίοι έχουν αποκτήσει μια αναγνωρισιμότητα μέσω τη καλλιτεχνία, του τραγουδιού, ξέρω εγώ, του αθλητισμού, τη οποιαδήποτε κατάσταση, δεν έχει δικαίωμα να πατρονάρει την οποιαδήποτε κατάσταση επηρεάζοντα τη γνώμη τη δική μου και τη δική σου. Δεν έχει δικαίωμα. Κανένα δικαίωμα δεν έχει διότι όταν ένας χώρος χρησιμοποιεί έναν ευραίος γνωστό καλλιτέχνη αθλητή για να κερδίσει ψήφου, σε θεωρεί μαλάκα έτσι είναι και σένα και μενα μας θεωρούν μαλάκες χρησιμοποιώντας τους γνωστούς λοιπόν τους λένε και επώνυμους λες και εμείς είμαστε ανώνυμοι λοιπόν ένα αυτό δεύτερον μην ξεχνάτε Ορίστε. Ένας φίλος εδώ Τέλος πάντων. Λοιπόν Λοιπόν ε, ε, ε, ε, ε, Τι σου λέει; Κάτσε να το ολοκληρώσω λίγο αυτό Λοιπόν Φτάνουμε στο σημείο Λοιπόν ε, Τέτοι Όταν Βλέπουν ότι Ο ίδιος ο λαός Που τους Που τους ταΐζει Αυτή τη στιγμή Παρακαλώ Ά, μα... Περίμενε Ξαναπέστω Λοβέρδο Δεν κάνει Ούτε γιατσοπάνεις Ετίμασέ τα πρόβατα Που ό,τι θέλεις κάνεις Που ό,τι θέλεις κάνεις Κι άλλο Ξανά Λοβέρδο Τσοπάνεις Δεν κάνεις α, Λοβέρδο Δεν κάνεις Ούτε για τσοπάνεις Ετίμασέ τα πρόβατα Που ό,τι θέλεις κάνεις Ευχαριστώ πολύ το σύνθημα λοιπόν που είχαν οι πετσυρικάδε οι νεαροί και οι νεαρέ χθε ήταν αυτό. Λεβέρδο, δεν κάνει ούτε για τσομπάνη. Λοιπόν, τι για τσομπάνη, τσομπάνη πρέπει να είσαι άντρα, κλασρε. Πρέπει να είσαι μυαλό. Σου έλεγα λοιπόν, θέλω να σου πω ότι φτάνουμε στο σημείο αυτοί οι οποίοι με, με, το, με την αρέσουν στο λαό και τρώνε το παντεσπάνι του, εάν ο λαό έχει διαφορετική γνώμη, να του υβρίζουν. Θέλει να σου θυμίσω την. την αντίδραση του Μανώλη του Μητσιά όταν ε, για το Σαμαρά που έβριζε κανονικά το λαό γιατί δεν ακολουθούσε το Σαμαρά θέλεις να σου θυμίσω τα, τον δαλάρα με τον ε, Βενιζέλο και τη γλίκα Άρβελερ ε, Αρ, όταν όλοι μαζί έπεσαν για να ε, μην και χάσει ο, ο, ο, ο Πεδοβούβαλος εκεί την εξουσία Θε, ποιον θέλεις να σου θυμίσω τούτο λοιπόν, να συμπληρώσω και αυτό που μου είπε ότι αυτή τη στιγμή τούτο λοιπόν αποδεικνύει ότι όλοι αυτοί είναι κατασκευασμένοι καλλιτέχνε του συστήματος, τους πετάει μπροστά το σύστημα όταν τους χρειάζεται και για άλλους λόγους, λοιπόν, και αν δεν ήταν το σύστημα, δεν θα ήταν τίποτα. Απολύτως. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο Καζατζίδης δεν το χρειάστηκε το σύστημα, αντίθετο έγραψε στα παπάρια του, τον πολέμησε και το σύστημα, αλλά είναι Καζαντζίδης. Θα υπήρχε αρβανιτάκι τώρα και Μη Κάποια στιγμή δουλεύοντα χατζηδάκηδες, ελίτιδες και λοιπά. Λοιπόν, δεν θα υπήρχε. Λοιπόν, κατάλαβες μεγάλε. Και αν βγει κάποιο και τα τραγουδήσει, θα τον σβήσουν εντελώς. Αυτά λοιπόν, αυτό είναι η ένσταση που έχουμε για τις αρβανιτάκηδες και τους ζαγοράκηδες που τους παίρνουν και τους κάνουν βουλευτέ, τους, τους πάνε σε ομιλίες κλπ. Δεν έχεις δικαίωμα μεγάλε. Από τη στιγμή που για κάποιο λόγο είσαι αρεστός στον κόσμο Μα για την μπάλα που παίζεις Μα για το, το ότι πηδάς ψηλά από το μπύχι Μα γιατί τραγουδάς καλά Μα γιατί έγραψες ένα καλό τραγούδι Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να επηρεάσει κανέναν Γι' αυτό το λόγο ακριβώς Το ράδιο άρτα με μεγάλη τιμή Θα σας αναμερώσει τι θα κάνει Με μεγάλη χαρά μάλλον Μπορείστε <Θυά Write it out> <Sings> Έλα Να γιάσει ναι, να γιάσει, έλα γιάσει, έλα για έλα ε, σωστό. Είναι από την τουλούμπα ρε, Γλίκανε το στόμα μου και τα λέω ωραία, μου έδωσε ο καναλάρχης τουλούμπα. <laughs> λοιπόν, λοιπόν πουλές μεγάλε, με μεγάλη θα σας ανακοινώσει τι θα κάνει με αυτήν τους καλλιτέχνες ο, ο Παρ' όλα αυτά λοιπόν μιας και μιλάμε για καλλιτέχνες, ακούστε τι είναι καλλιτέχνης και μετά τα λέμε. Τη γωνιά. Στην ίδια τη θέση Τα βράδια μ' αρέσει. Να κάθομαι μόνη σε αυτή τη γωνιά Θες και σφαίρι. Και κάποιο γκαρσόνι Μονάχα με ξέρει γι' αυτό και μου κάνει γρυφά τα χατήρι, σερμίρι όπως πρώτα τα δυο μας φωτηριά μ' αναβώ, τα φώτα και το σφύλι, αχ, τον ήρωσβην αυτό να ποτήρι γεμάτο χοιμή. Μα ναύουν τα φώτα και το σφύλι, αχ, τον ήρωσβην αυτό να ποτήρι. Σε αυτή τη γωνιά, στην ίδια την άκρη ποιος βλέπει ένα δάκρυ, ποιος βλέπει ένα πόνο σε αυτή τη γωνιά. Έτσι ε, μηχε σφαίγει και κάποιο γκαρσόνι Μονάχα με ξέρει, γι' αυτό και μου κάνει. Κρυφά τα χατήρια, σερβίρι όπως πρώτα, τα δυο μας φωτήρια μ' τα φώτα. Και το όνειρο σβήνει, αχ τον αποτήρι γεμάτο χυμί, μ' ανάβουν τα φώτα και το όνειρο A αχ Γιατί να με το πούμε άλλωστε, θα το πούμε. Λοιπόν, ε, την και την τάλη ακούσατε, και το ερώτημα είναι το εξή τώρα. Σε μια κοινωνία όπου η καλλιτεχνία δεν θα πατρονάρωνταν από το σύστημα και υπήρχε η και την τάλη, μια, α πούμε και τα ονόματα αυτή τη στιγμή, η κυρία που ακούσατε, η Αρβανιτάκη και ο Μιτσιάς. λέμε τώρα. Αν έκλανε και την τάλη. Πού θα αρβανιτάκη η και ο Μητσιάς Λέ ρε παιδί μου τώρα Ας αναλογιστούμε Διότι εντάξει αναγνωρίζω Το περιορέξιο κολοκυθόπιτα <ΣΣ1> Αυτό το αναγνωρίζω <ΣΣ1> Αυτά για σήμερα κύριε και κύριοι Δεν έχουμε να σας προσθέσουμε τίποτα άλλο Μείνετε συντονισμένοι όμως στο ραδιόφωνο Διότι θα ακολουθήσουν τα γλεντια του καναλάρχου Άνευ του Λούμπας Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την υπομονή, για τις παρατηρήσεις, για την επικοινωνία. Έλα, φούρναρι βλέγει. Α, περιονέξει ως του λούμπα, έλα, γεια. λοιπόν δεν ήταν ο φούρναρις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, σας λέγαμε για την επικοινωνία, για όλα. Να είστε όλοι καλά. Όλοι, όλοι να είστε καλά. Άντε, γεια και χαρά 101,5 FM Stereo.